Κεφάλαιο Νέψιλον, σελίδα 153, στήχη 1 σε 20, θεραπεία του δαιμονιζομένου των γεριασινών. 1. Κι το στο απέναντι μέρος της λίμνης στην χώρα των γεριασινών. 2. και όταν η Ιησούς βγήκε από το πλοίον, αμέσως τον συνήντησε κάποιος άνθρωπος που το από τα μνημεία και είχε πνεύμα κάθαρτον. 3. Αυτός την κατοικία του είχε μέσα στα μνήματα και ούτε με αλύση σιδηράς δεν μπορούσε κανεί να τον δέσει. 4. Διότι αυτό πολλάς φοράς είχε δεθεί με σιδηρά δεσμάει στα πόδια και με αλυσίδαση στα χέρια και είχαν διασπαστεί από αυτόν οι αλυσίδε και είχαν συντριβεί τα δεσμάτων ποδιών και κανεί δεν είχε την δύναμη να τον δαμάσει. 5. Και πάντοτε νύχτα και ημέραν εις τα μνήματα και εις τα όρια εξυκολούθη να φωνάζει δυνατά και να κατακόπτει και καταπληγώνει τον εαυτό του με λιθάρια. 6. Όταν δε είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσεκίνησε. 7. Και αφού εφώναξε με μεγάλη φωνή, είπε: Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εμού και σου, και τι ζητή από εμένα, Ιησού ή ετου Θεού του υψή του. Σε εξορκίζω εν ονόματι του Θεού, ο οποίο με αφήκε ελεύθερον κατά την περίοδο του παρόντο αιώνα, να μην με βασανίσει και μην με διώξει απ' εδώ που έχω ευχάριστον διαμονή. 8. Του είπε «Δε, μη με βασανίσεις», διότι ο Κύριος έλεγε εις Αυτόν «Έβγα σύ το πνεύμα το ακάθαρτον από τον άνθρωπον». 9. Και τον ειρώταει ο Ιησούς «Ποιον είναι το όνομά σου» και απεκρίθηκε είπε «Λεγιόν», δηλαδή Σύνταγμα Στρατιωτών είναι το όνομά μου και έχω αυτό το όνομα διότι εδώ μέσα είμαι θα πολύ. 10. Και παρεκάλλει τον Ιησούν πολύ να μην του στείλει έξω από την χώρα εκείνη. Ένδεκα, ή το πλησίον του όρους ένα μεγάλο κοπάδι χείρων που έβοσκε. Δώδεκα, και τον παρεκάλεσαν όλοι οι δαίμονες και του είπαν «Στείλε μας του χείρου για να σε αυτούς». Δεκατρία, και επειδή αυτοί που έτρεφαν τους χείρους έπρατον τούτο παρά τον μοσαϊκό νόμον, που απειγόρευε ενός ακάθαρτον των χοιρινό κρέα και συνεπώς ευρίσκοντο την παραβάση και αμαρτία... Ο Ιησούς έδωκε αμέσω την άδεια στα δαιμόνια, και αφού βγήκαν από τον άνθρωπο τα πνεύματα, τα κάθαρτα, εμβήκαν μέσα στου χείρου. Κέτρεξε έτρεξαν ασυγκράτητα με μία μανία το κοπάδι από το επάνω μέρος του κρυμνού προς τα κάτω στην θάλασσα. Ήσαν δε περίπου δύο χιλιάδες οι χείροι, και πνίγοντο μέσα στην θάλασσα. 14. Αυτοί δε που έβοσκαν του χείρου, έφυγαν. Και ανήγγειλαν το συμβάνι στου κατοίκου τη πόλεω και σε αυτού που έμεναν στα χωράφια. Και βγήκαν οι κάτοικοι να είδουν τι είναι αυτό που συνέβη. 15. Και ήλθαν προ τον Ιησούν και είδαν τον Δαιμονιόμενο να κάθεται ενδεδειμένο και με σωστά τα μυαλά του αυτόν που είχε πρωτύτερα την Λεγεώνα. Και φοβήθησαν εξαιτία τη παρουσία του θαυματουργού αυτού που τον αισθάνονται πολύ ανώτερόν του. 16. Και τους διηγήθησαν εκείνοι που είδα τα συμβάντα τι συνέβη στων δαιμονιζόμενων και δια τους χείρους πως σε πνίγησαν. 17. Και επειδή εφοβούντο μήπω πάθουν και άλλο μεγαλύτερον κακόν, ήρχισαν να τον παρακαλούν να φύγει από τα σύνορά των. 18. Και όταν ο Ιησούς εμβίκενης το πλοίο για να φύγει, τον παρεκάλλει εκείνος που πρωτήτερα είχε δαιμονιστεί να τον ακολουθήσει για να μένει μαζί του. 19. Ο Ισού όμω δεν τον αφήκεν αλλά είπε εις Αυτόν «Πήγαινε στο το σπίτι σου προς του ειδικού σου και διηγήσου εις αυτούς όσο σου έχει κάμει ο Κύριος και πόσον σε ηλέησε ελευθερώσας σε από πλήθος Πολύ δαιμόνων. 20. Και έφυγε εκείνος και έρχισε να διακηρύττει στας δέκα λινικάς πόλης που είχαν χτιστεί προς ανατολάς του Ιορδάνου τα όσα του έκαμεν ο Ιησούς και όλοι όσοι τα οίκων εθαύμαζον.